Προχτές, το περασμένο Σάββατο μάλλον πριν ξεκινήσω πρέπει να σας πω πάλι και να σας υπενθυμίσω για την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή που άρχισε και να σας παρακαλέσω να παρακάμψετε όλα αυτά τα οποία ακούτε για την Αγία Τεσσαρακοστή γιατί Δυστυχώς σήμερα όλα αμπλύνονται και όλα φτιάχνονται σύμφωνα με τα θελήματα κάποιων. Εμείς δεν έχουμε να στα σε κανένα στα ίχνη παρά μόνο στα ίχνη των Αγίων Πατέρων μας και των Ιερών και Οικουμενικών Συνόδων. Πρέπει λοιπόν να ξέρετε ότι η Αγία Τεσσαραγουστή των Χριστουγέννων, όπως πολλές φορές το έχουμε ξαναπεί, Μιστεύετε ω εξή ψάρι τρώμε μόνο μόνο Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη τρώμε λάδι και Τετάρτη και Παρασκευή ούτε λάδι εκτός πρώτων των εισοδείων που, εορτάζουν, που εορτάζουν με τα εισόδια της Υπραγίας στον τόπο και τρώμε ψάρι οποιαδήποτε μέρα κι αν πέσει καθώς επίση και κάποιων μεγάλων Αγίων που όταν πέσουν Τετάρτη ή Παρασκευή οι μνήμε τους τρώμε λάδι <Το όπως είναι όχι μόνο λάδι του Αγίου Ανδρέου μόνο λάδι της Αγίας Βαρβάρας, της Αγίας Εκατερίνης με αύριο, του Αγίου Ματθαίου του Αποστόλου που ήταν εχθές, ναι που τρώγαμε λάδι το Αγίου Σάββατο, του Αγίου Νικολάου, του Αγίου Σπυρίδωνος, του Αγίου Διονυσίου, αυτοί όλοι οι Άγιοι έχουν κατάλυση ελαίου. Συνεπώς, αυτή είναι οι τάξεις της Αγίας Τεσσαρακουστής, από εκεί και πέρα τώρα όσοι έχουν, νομίζουν ότι έχουν κάποια ιδιαίτερα προβλήματα υγείας, γιατί μόνο για προβλήματα υγείας δικαιολογούνται οι παρασπονδίες, Εάν λοιπόν κάποιοι νομίζουν ότι έχουν κάποια προβλήματα υγείας, ή μάλλον όχι όποιοι νομίζουν, όποιοι όντω έχουν προβλήματα υγείας, να απευθυνθούν στους πνευματικού τους και οι πνευματικοί πλέον θα τους καθορίσουν με βάση την υγεία τους, θα τους καθορίσουν ποιες ολικορίες πρέπει να κάνουν, ποιες παρασπονδίες, προκειμένου να ωφελήσουν και την υγεία τους αλλά και την ψυχή τους. Αυτά όσον αφορά την Αγία της Σαρακοστή και την νηστεία η οποία γίνεται μέσα σε αυτή τη Σαρακοστή. Και να έρθουμε στο θέμα μας και να σας υπενθυμίσω αυτά που είπαμε το περασμένο Σάββατο εδώ που μας είπε ο Κύριος ότι όταν ανοίξει ο άφρον το στόμα του ο άμυαλος άνθρωπος ο ασεβής μάλλον γιατί αυτός είναι ο άμυαλος το στόμα του λέει γίνεται μαστίγιο γίνεται βακτήρια, χτυπάει αλίπιτα και τούτο διότι όντως πολλές φορές οι φράσεις οι κουβέντες που θα πει κάποιο πονούν περισσότερο από ό,τι πραγματικά να μας δίνουν. Υπάρχουν φράσεις, υπάρχουν συμπεριφορές που κάποιοι θα προτιμούσαν να φάνε ένα χείρι ξύλων, παρά να ακούσουν προσβητικές φράσεις. Ε, λοιπόν, το στόμα του ασεβούς είναι ακριβώς αυτό το στόμα το οποίο δεν συγκρατείται Λέγει αυτό που λέει ο λαός, λέγει την τελευταία πρώτη. Και αυτή είναι σοφή παρεμία. Το στόμα του ασεβούς φοβήθηκε και ο Κύριος ακόμα. Ο Κύριος το έχουμε πει πολλές φορές. Εκείνο που υπολόγισε δεν ήταν ο σταυρικός του θάνατος τόσων όσο ήταν η συμπεριφορά και οι χειδέες φράσεις τις οποίες άκουγε τότε εκείνο τον πόνεσε τον Κύριο η άφια συμπεριφορά από ένα λαό ευεργετημένο και γι' αυτό ακριβώ ακριβώς το λόγο το συμπέρασμα που βγάλαμε για αυτό το στίχο ήταν ότι κοιτάξου. Μάλλον πέσει σε κάποιον την ώρα που νευριάζεις να σε παίρνει φωτογραφίες, να σε παίρνει σε βίντεο. Μετά που θα δεις τον εαυτό σου θα σκιάζεσαι, θα σκιάζεσαι και εγώ θα σκιάζομαι για τον εαυτό. Άμα δεις πως αγριεύεις, άμα δεις πως γουρλώγεις τα μάτια σου, άμα δεις τις κραυγές και ακούς τις κραυγές που βγάζεις, ούτε άγριο Ούτε ο θήριο. Εκεί θα τον δεις τον εαυτό σου ποιος είναι. Θα δεις αυτό που λένε οι Άγιοι Πατέρες και που το λέει και ο κόσμος. Το πετράλεπτο της τρέλα σου. Την ώρα εκείνη είσαι έτοιμος για όλα. Την ώρα εκείνη που κατά κατ σε βαθμολογεί ο Κύριος εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα σε βαθμολογεί ο Κύριος. Εκείνη την ώρα έχει χάσει, χάσει τον έλεγχο του εαυτού σου και δεν ξέρεις, ούτε λες, ούτε τη λες ξέρεις, ούτε πως μορφάζεις ξέρεις, ούτε πως την είσαι ξέρεις, δεν ελέγχεις τίποτα. Είσαι εκτός εαυτού όπως λέει και πολύ σωστά η χαρακτηριστική αυτή φράση. Είσαι ή είμαι εκτός εαυτού. Δεν ξέρω τι κάνω. πάω να είμαι ο Τιμόθεος πλέον ή με ένα θηρίο άκριο, ή με ένα θηρίο να λιοντάρει, μια τίγρης έτοιμη να κατασπαράξω. Και δεύτερον, το ένα είναι αυτό, και το δεύτερον πρόσεξε ποιον πλησιάζεις. Το να πλησιάσει ένα ευσεβή, ένα ευλαβή άνθρωπο, ένα σώχρονο άνθρωπο αυτός, ακόμα και αν τον πειράξεις, ακόμα και αν α πούμε θυμώσει είναι τόσο η συμπεριφορά του γλυκιά ακόμα και στο θυμό του ακόμα και στην οργή του αλλά θα θυμάσαι ότι ο Άγιος ο Ευλαβής, ο Ευσεβής άνθρωπος δεν θυμώνει γι' αυτό Προτίμησε να είσαι κοντά του. Μην πλησιάζει το να σε δει. Πρόσεξε. Γιατί τι θα πεις. Ή ψέματα θα του λες. Κολαχίες δηλαδή. Ή πρέπει να του πεις κάτι προκειμένου να τον διορθώσεις. Αλλά αν του πεις κάτι να τον διορθώσεις. Ήδες τι λέει λέει ο, ο, ο, ο, ο παροιμιαστής Τώρα νομίζω στο το βρήκαμε Και το ακούμε και μην έλεγε κακούς Μη τον ελέγχεις τον κακό Μη τον ελέγχεις τον κακό Άστον μην του μιλάς καθόλου Μη μι έλεγε κακούς Ή να μη μισήσω σήσε Θα σε μισήσει ο κακός Άμα τον ελέγξεις Θα ρίεψει Θα σε ναγώσει Θα σου χυμίσει. Θα σου πει την τελευταία πρώτη τον έλεγχο θα τον θεωρήσει ύβρι και θα ακούσει στα εξαμάξεις. Αλλά έλεγχε σοφό και αγαπήσουσαι. Πήγαινε να πεις σε κάποιον στον κύριε Γιώργη το μακαρίτη Πήγαινε να του πεις κύριε Γιώργη όπως του έλεγα πολλές ώρες εδώ καλή δάση. Να είναι βλογημένο παιδάκι. Να είναι βλογημένο. έλειχε σοφών και αγαπήσεις. Δείτε σοφού σοφό αφορμή και σοφότερο είστε. Αλλά στον υμριστή, στον ασεβή, στον άφρονα, μην του μιλάς αυτό. Μακριά, φύγε μακριά. Και αν σου ζητήσει ποτέ κάποια συμβουλή, πρόσεξε, βγάλ τον τον ίδιο από μέσα. Βγάλ τον τον εαυτό του. Μίλησε αόριστα βάσκε και ακούσει τίποτα και βάλει τίποτα να εφαρμόσει και ο ίδιος. Δεν του πεις κοίταξε να αυτό. Καλύτερα στρέψε τα βέλη στον εαυτό σου. Εκεί ίσως πάρει κάτι χαμπάρι. Πέσε στον εαυτό σου, εγώ είμαι ο υπριστής κι ας μην έχεις συμβρήσει ποτέ σου. Εγώ είμαι ο υπριστής. Μπάς και το ακούσει ποτέ αυτός. Και πήρε παιδιά μου για να λέει τούτο εδώ έτσι. Για φαντάζομαι και εγώ πόσε σύμβουλε έχω πει. Μπα και πρέπει και εγώ να κάνω κάτι. Μπας. Δεν ξέρει. Μην το σε προσβολή να υποκριθεί ότι έχεις κάποιο πάθος παραπάνω προκειμένου να διορθώσεις κάποιον άλλον. Και μας είπε, θυμάστε και το δεύτερο, ο δεύτερο στίχος. Εκείνο με του στάβλους και με τα βόδια. Εάν θέλεις λέει καθαρό το στάβλο, τη ψυχή σου, διώξε τα βόδια από μέσα. Μην τα αφήνει μέσα. Τα πάθη σου δηλαδή. Γιατί τα πάθη μολύνουν την ψυχή, μαγαρίζουν την ψυχή, διώχνουν τη χάρη του Θεού από μέσα. Εάν όμως λέει τα αφήσεις μέσα τα ζώα, τότε Κύριε αρπούν τα μεγαλύτερα. Ποια τα μεγαλύτερα. Ποια είναι τα μεγαλύτερα. Θυμάστε εκείνο που σας είπα κάτω στη Ζαχάρο που έπιασε φωτιά και ήταν εκείνος ο ανθρωπάκος, ο Άγιος ανθρωπάκος που έκανε προσευχή και άκουσε τη φωνή του Κυρίου. Θυμάστε εισαστόπατα, θυμάστε αυτό που σας είπα. Τι είπε. Θα σας κάψω λέει ο Θεό. Γιατί Κύριε θα μας κάψεις του λέει αυτός. Γιατί. Τρία λέει, τρία. Να, τα κορυφαία μάρτυρα. Ε, τα κορυφαία. Τι πορνείε σα, τι εκτρώσει σα και τι βλαστήμιε σα. Τα τρία κορυφαία. Διαέρχεται η οργή του Θεού επί του ιού τη αμυθία που λέει ο Αστολό Φάουστο για αυτά τα πάθη. Για αυτά τα φοβερά εγκλήματα. είπαμε προχτέ αδελφοί μου το περασμένο Σάββατο και τώρα θα προχωρήσουμε παρακάτω που ο λόγος του Κυρίου μας επιφυλάσσει πολύ μεγάλα διδάγματα και πολύ σοφές συμβουλές Διαβάζω και παρακαλώ προσέξτε το κήρυγμα αδελφοί μου δεν γίνεται για τους άλλους συγχωρέστε με σας κάνω μια υπόθεση. Συνηθίζουμε να λέμε καλά τους τα καλά τους τα λέει. Όχι, καλά μας τα λέει να λέτε. Δεν γίνεται για τους άλλου το κήρυμα, γίνεται για το τιμό γίνεται που τα λέει πρώτα και, τα, και γίνεται και μετά για σας που τα ακούτε. Τι λέγει λοιπόν ο στίχος 5 του 14ου κεφαλαίου. Μάρτις πιστός ουψεύδεται. Εκεί δε ψευδή μάρτης άδικος τώρα εδώ θέλει πολύ ψάξιμο και πολύ ανίχνευση το συγκεκριμένο στίχος τον τερμηνεύω απλά απλά τι σημαίνει αυτά τα λόγια ο άνθρωπος του Θεού λέει που καλεί να μαρτυρήσει να πει ο άνθρωπος Θεό. Θεού. Τι θα πει. Τι πρέπει να πει. Δεν θα πει ψέματα. Είσαι άνθρωπο του Θεού. Σε ρωτάνε κάτι. Πρόσεξε με ψέματα. Την αλήθεια του Θεού την αλήθεια. Οι των ανθρώπων. Ότι δεν είναι αλήθεια για τον Θεό. Αστόχουν το οι άνθρωποι για αλήθεια. Είναι ψέματα για το Θεό. Εμάστε τι είπε ο Κύριος. Στους μαθητές του. Θα πάτε να πείτε στους ανθρώπους, λέει, να πάτε να κηρύξετε τι. Όσα εγώ είναι τη λάμιν Εγώ τι σα είπα, όχι τι θέλετε εσείς. Εγώ τι σας έμαθα. μαθητέψατε, μαθητεύσατε, σε αυτούς διδάσκονται σε αυτούς μετά, τηρείν πάντα, όσα εγώ είναι τη λάμειν εμείς. Επομένως, προσέξτε, τι λέει ο άνθρωπος του Θεού, που καλείται να μαρτυρήσει, να πει, αυτό σημαίνει να μαρτυρήσει τη αληθία, να πει κάτι, να πει. Τι να πεις, βρίσκεσαι σε κάποια, Σύναξη, σε ρώτησαν κάτι πρέπει να μιλήσεις να πεις μια συμβουλή στο παιδί σου να δώσεις μια συμβουλή σε κάποιον άλλον να κουβεντιάσεις με κάποιον άνθρωπο είσαι δεν απαγορεύεται να κουβεντιάζεις αλλά πρόσεξε το στόμα σου να στάζει αλήθειες και όχι ψεύδι δεν το κάνουμε το κάνουμε <και>, Και θα ξεκινήσω μια απλή ερώτηση. Και προσέξτε τι θα μου απαντήσετε παρακαλώ. Πριν απαντήσετε σκεφτείτε καλά τι θα μου πείτε. Τι σας αρέσει η αλήθεια ή το ψέμα. <χε> <χε> <και> προσέξτε. Προσέξτε τι θα πείτε. Τι σας αρέσει, τι μας αρέσει, η αλήθεια ή το ψέμα. Προσέξτε, μην διαστείτε. Θα απάντησω εγώ. Το ψέμα μας αρέσει. Η κοροϊδία μας αρέσει, η κολακία μας αρέσει. και δυστυχώς όταν θα δούμε άνθρωπο ειλικρινοί να πει να μας πει καμιά αλήθεια εκεί γεννόμαστε θερία. Τι είπες αρέσει η αλήθεια ποια αλήθεια ποια αλήθεια για να έρθει να σου πει κάποιος κάποια κυρία μου γιατί κουρέπεσαι δεν τρέπεσαι χριστιανής εσύ να δεις τότε τι μαχαιριά θα πάρεις με την καρδιά σου. Γιατί. Γιατί. Ξέρεις γιατί. Ε? Γιατί θα ήθελες να σου πει ψέματα. σου πει μπράβο σου. Τι ωραίο μαλλί που έχει φτιάξει. Τι ωραία είσαι κουραία. Μπράβο. Ά, πα, πα, πα. Αυτό ναι. Σε ποιο κομωτήριο πήγες. Να πω και εγώ. Πω πο πο πο να βασχαθείς. του, Αυτού. Εσύ δεν θέλει να ακούσεις ακούσει. Αυτό δεν θέλουμε να ακούσουμε. Δεν θέλει να ακούσει την αλήθεια. Τι είπαμε προηγουμένω, το ακούσατε πρόηγουμένω πιο πιο πριν. Έλεγχε σοφόν και αγαπήσε. Ούτε τον έλεγχο δέχεσαι, αλλά και σε, αν σε ελέγξει κάποιο, μετά τον αισθάνεσαι εχθρό σε θυμίσω κάτι, εσείς μου τα λέτε εδώ, εσείς, εσείς. Εσείς μου τα έχετε πει εδώ. Παλιά θυμάστε, εγιώμιζε εδώ, εκατό άτομα είχαμε και απόξω, βέβαια και τώρα, δεν, δεν θέλω να πω, ίσα ίσα δόξα σοι ο Θεός, λειτουργεί καλά, δεν έχω κανένα πρόβλημα, δόξα σοι ο Αλλά παλιά, γεμάτο. και εσείς. Κάποιες κυρίες εδώ συναντάει μία την άλλη «Γιατί χάθηκες από το κήρυγμα, γιατί χράθηκες, γιατί χάθηκε; «Ε, ε ωραία, τώρα αυτός, αυτός, όλο, όλο, όλο μας, μας βρίζει, όλο μας σφανάζει εκεί πέρα, για τα μαλλιά, για τα αυτά, για το, τα που, που, που ποδραρόμαστε, που κάνουμε, που Αλήθεια! Μα είναι ψέματα! Η αλήθεια είναι, αδερφοί Είναι η αλήθεια! Επειδή είναι η αλήθεια, δεν θέλουμε. Γιατί ο κόσμος είναι μακράντης τη εκκλησία, ξέρετε. Γιατί ξέρει ότι άμα μπει στην Εκκλησία θα ακούσει η αλήθειας. Προτιμάει τα ψέματα του κόσμου, τις κολακίες, τις αμαρτίες, ξέρει ότι είναι στην αμαρτία, το ξέρει πολύ καλά. Αλλά άμα του πει, πήγαινε στην εκκλησία πήγαινε στον εξομολόγο όχι στον εξομολόγο γιατί ο εξομολόγος θα μου πει αλήθειες δεν μπορώ δεν τις αντέχω της αλήθειας και γι' αυτό βλέπετε το έλεγα και προχτές μη γελάστε σήμερα ξέρετε ποιοι είναι οι εξομολόγοι ο μικρούτσικος είναι λέει, ένας μικρούτσικος λέει, που βγαίνει εκεί στην τηλεόραση και πάνε οι γυναίκες, οι άντρες, οι κοπέλε και κάνουν δημόσια αξιωμολόγηση. Δημόσια, δημόσια, τα λένε όλα. Όλα χύμα στον τρόμο, όλα, όλα, όλα, ό,τι συμβαίνει με τι εσχρότερες λεπτομέρειες. Όλα. Γιατί πάνε εκεί, ξέρετε γιατί πάνε εκεί. Γιατί σου λέει άμα το στον δεν θα τα πει. Γιατί εκείνος ήταν λεσμόγης σου μορυβλαμένη. Μόλις σου θα βγήκε στην τηλεόραση και θα ακούει σε κασακούν ως όλες τις υπήρους της γύρισης. Μόλις σου θα λες. Στον παπά όχι. Γιατί. Γιατί ο μικρούτσικος και ο κάθε μικρούτσικος θα με κολακέψει, θα μου πει ψέματα. Ενώ ο παπάς ο πνευματικός θα μου πει την αλήθεια. Και δεν θέλω να πω Θυμάμε Θυμάμαι, στο Άγιον Όρος πηγαίνω, όπως ξέρετε πηγαίνω πολυτακτικά. Κάποια φορά είχα βάλει με κάποιον και εκεί κοντά που μένω εγώ συνήθω που πάω και ξεκουράζομαι ή είναι το κελάκι ενός γέροντα ο οποίος θεωρείται προορατικός. Του λέω λοιπόν μια μέρα εκείνο που θα πάει μαζί, λέω πάμε εδώ, του λέω είναι όταν, λέω γέροντας έχει προορατικό. Όχι, όχι, όχι, πήγαινε μόνος, πήγαινε μόνος. Τι... Γιατί μόνος μου λέω, τι λέω αυτό να μου λέει, να αρχίσει να μου λέει. Τι, δεν θέλω να σου Δεν θέλω. Δεν θέλω αλήθεια, αλήθεια θα σου πει, δεν θέλω αλήθειες. Δεν Θέλω, δεν θέλω ψέματα. Θέλω ψέματα. Πώς θα γίνει. Θέλω ψέματα. Θέλω να με κοροϊδεύει. Θέλω και να κοροϊδεύω όμως. Εσύ τι λες. Λες την αλήθεια. Και ψέματα σου αρέσουν να σου λένε. Αλλά και ψέματα σου αρέσει να λες. Τι με κοιτάτε αδελφέ μου και αδελφοί μου. Τι με κοιτάτε. Έτσι είναι η αλήθεια. Για τόλμησε να πάω να πεις την αλήθεια. Πρώτα πρώτα θυμίσου για να πεις την αλήθεια πρέπει να βάλεις και τον εαυτό σου στο στόχαστρο και εδώ είναι που πέφτει η μούρη μας πέφτει ο εγωισμός μας άμα εσύ η μάνα και ο πατέρας έχεις φυλαχτεί και έχεις δύο παιδιά τι συμβουλή θα πάνε στην κόρη σου να κάνει πολλά παιδιά ή θα της πει ψέματα για να κουκουλώσεις και τον εαυτό σου. Θα έχει τα μούτρα; να, να τις μιλήσεις ευθέως και να της πει ναι εγώ είμαι η πρώτη βρωμιάρα εγώ που σου μιλάω τώρα με αξίωσε ο Θεός να δω την αλήθεια εγώ η βρωμιάρα σου λέω πρόσεξε μην κάνεις τα εγκλήματα τα δικά μου. Μ, δεν το σε τόσο εύκολα. Να πω τον εαυτό μου έτσι εγώ να κάνω εγώ αυτό και τι γνώμη θα σχηματίσει η κόρη μου για μένα γιατί, γιατί νομίζεις έχει καλή γνώμη για σένα νομίζεις εκείνη δεν κόβει δεν ξέρει ότι αυτό που έκανε τόσα χρόνια Νομίζει επειδή, επειδή δεν ήταν παραμέσα στα, στα, στα συζυγικά σου νομίζεις δεν καταλάβαινε τι γινότανε ε. θα αλήθεια δεν θέλεις Γιατί Οι γραμματίες και οι φαρισαίοι μίσησαν τον Κύριο Και τον εσταύρωσαν Γιατί είπε αλήθεια Τι τους έλεγε Ουέ αλλοί μονός σας υποκρίτες Μοιάζετε έτσι Είστε σαν τους τάφους yeah. Είστε στα ποτήρια Θυμάστε το, ε, την, την επιφάνεια του πιάτου που έλεγε εκεί πέρα Τους Και αυτά Μέσα είστε στο γεωμάτι μούχλα oh. Θηρία να τον φάνε. Συρία να τον φάνε. Θυμάστε τι είπε στον Πιλάτο, ο Κύριος. Τι του λέει, τι έκανες, του λέει, τι έκανες, του λέει ο Πιλάτος. Τι επίσης, έχω κάνει ολόκληρο κήρυγμα πάνω σε αυτό μια μεγάλη Παρασκευή. Τι επίσης, τι έκανες. Τι θα του πει ο Κύριος τι έκανε, θα καταλάβαινε. Τι του είπε ο Πιλάτος; λέει: Εγώ, εγώ ιστούτο γεννιέμαι στον κόσμο, ή να μαρτυρήσω την αλήθεια. Εγώ ήρθα εδώ στον κόσμο να πω την αλήθεια, του λέει ο κύριο. Και ξέρετε τι απάντησε ο Πιλάδο. Ρε άστα παραμύθια, Ρε πλάκι. Δεν βαριάσε, ρε τι είναι στην αλήθεια. Άντε παρακάμψτε. Δεν βαριάσε. Να πεί εσύ αλήθεια. Οπότε ήταν και σήμερα. Τι σας είπα προκαιρού, θα το είπα λάβω Δεν με νοιάζει, μου κλείνουν τα, τα μικρόφωνα Δεν με στενοχωρά είμαι, δεν με στενοχωρεί. Εγώ δεν χαμπαιρίζω ποτέ Τι λένε τα μεγάλα αυσέματα σήμερα, ξέρεις Η Εκκλησία Τα μεγαλύτερα αυσέματα τα λέει η Εκκλησία Αν κάτσω να σας πω, θα ανοίξετε την πόρτα και θα φύγετε αν κάτσω να σας πω τα ψέματα που λέει, αφήστε τώρα, τώρα άμα πάει να ρωτήσει κανένα δεσπότη, εξαιρείται ο δικός μας εδώ γιατί όντως είναι πολύ καλός, άμα δεν τραβά παραπέρα να ρωτήσεις, ο, π, π, π, π, π. ποιο ψάρι, κρέας! Κρέας, κρέας, καταργήθηκαν οι μυστικές έτσι μου πει κάποιος Φονάσεις εσύ για τις γυστίες μου λέει, φωνάσαι, έλα, έλα μου λέει εδώ πέρα ήταν σε ένα τραπέζι με το σποτά, έλα εδώ πέρα μου λέει να δεις το τρόμιο σήμερα έλα το να δεις το τρόμιο σήμερα έλα να δεις το τρόμιο σήμερα <κυρίζει> φονάσεις για τη γυστία έλα να δεις το τρόμιο σήμερα και αυτός μου τρώει τι θα πει μετά ψέμα θα πει θα πην για τη γυστία πως θα πει για τη γυστία αυτός που καλεί, τον Πάπα, που καλεί τον Πάπα θα πει την αλήθεια για τον Πάπα πότε είναι δυνατόν. να πει ότι τι λέει η Αγία Γραφή η Αγία Γραφή λέει στον ερευνητικο λέει μην του λες ούτε χαίρεται. ούτε και η Αγία Γραφή δεν λέει ούτε κανόνες δεν λέω κανόνες μη δε χαίρεται Ούτε λέει στο σπίτι σου να τον βάζει, λέει ο μακεδονιστή Ιωάννης, και χαίρε να αυτοίς μη λέγεται. Ούτε χαίρετε να τους λέτε. Τι θα σου πει ο απάνω. Τι θα σου πει, το μεγαλύτερο ψέμα θα σου πει. Ένα Ποια, πίσω, κλείτου, κλείτου. Εγώ το. Εγώ ξέρω, εγώ ξέρω, εγώ. Α, ο άλλος απάνω που μεθαίνει τώρα κοντά, το απάνω ο εγώ ξέρω, εγώ ξέρω. Εγώ και συμπροσεφιάς και συλήτουχα κιόλας. Ποιος λέει την αλήθεια? Ποιος είναι καταρχάς ο μάρτυς ο πιστός ο άνθρωπος του Θεού ποιος καλείται να πει την αλήθεια μα η Εκκλησία καλείται να πει την αλήθεια ο Λασπότης καλείται να πει την αλήθεια εγώ ο Αρχιμαντρίτης έπρεπε να πω την αλήθεια ο Ιεροκήρυνας θα πει την αλήθεια ψέματα θα σας λέω Αυτή είναι η Αποστολή μου να πάω κι εγώ στην κόλασσα να σας πάρω και κοντά μου. Εγώ σας είπα. Και το ξαναλέω. Δεν το λέω από εγώ Αλλά γράφτε το καλά. Ό,τι σας λέω εδώ, μου ήρθε στο μυαλό το πρωί που το διάβαζα. Γιατί είναι σήμερα το Αποστολικό ανάγνωσμα Θα σου το πω. Δεν φοβάμαι. Επειδή έχω τη συνείδηση ότι σας λέω μόνο αλήθεια και αν εξ ουρανού να σας πει αλλιώτικα ανάθεμα έστω να είμαι καταραμένος αν σας πει αλήθεια από αυτά που σας λέω. Έχω τη συνείδηση ότι μιλάω την αλήθεια. Και για αυτή την αλήθεια είμαι έτοιμος όχι που μου κλείσαν το ράδιο τώρα και κάτι νομίσαν τι κάνανε, σιγά. Σιγά τα μπρόκοβα. Χιλότερα, χειρότερα, χειρότερα παίρνω. Αυτό δεν γίνεται τίποτα. Χειρότερα περιμένω. Δεν έγινε τίποτα. Σιγά. Όχι, δεν του το ζήτησα καν. Μόνο μου το πρότειναν. Και τότε που το ανοίξανε και τους είπα: Ότι θέλετε, το. Μου λέγανε: Σταμάτα να βρει τον, τον, τον, τον πρωθυπουργό. Σταμάτα να βρει το, τον αυτό. Δεν σταματάω. Θα μα το κλείσουν το σταθμό. Κλείστε με μένα να τελειώνουμε. Εγώ δεν σταματάω. Τελείωσε. Όπω μου βγαίνει, εξαντλήσω. Ούτε το παγιδεύει κανένα έτσι είναι ο τύπο. Μπορεί να το κάνω. Πάει, τέλειος. Πόσα χρόνια κουραστήκατε, το ξέρω. Κουραστήκατε, αυτές να ακούνε φωνές. Τι να σα κάνω, Διόφτε με. Θέλετε να σταματήσουμε. Να το κλείσω. Να το κλείσω. Δεν με ενδιαφέρει. Υπάρχει, αγαπάω, με και εκείνη, να για χρόνια, να με και εκείνη, και μετά να Αφού έτσι είμαι, πώ θα γίνει. Ούτε υποκρίνομαι, ούτε παριστάνω, ούτε θέλω να φανταστεί. Και μετά μου πονάει ο λογό μου, όταν τελειώνω το κείμενο, πονάει ο λογό μου. Τι θα κάνω τώρα. Ο μάρτυσο μισθό που ψεύδεται. Προσέξτε. Σε κάλεσε να πει να μιλήσει, αποφασίζει να ανοίξει το στοματάκι σου. Αποφασίζει να το ανοίξει. Πρόσεξε γιατί ο Θεός σου έχει βάλει φραγμού στο στόμα. Έχει βάλει και τα δόντια, έχει βάλει και τα χείλη. Πρόσεξε λοιπόν, αν είναι να πει κανένα ψέμα, δάγκω τη γλώσσα σου. Δάγκω τη. Αν είναι να το ανοίξει το ρημάδι το στοματάκι σου, άνοιξε το να πει τι αλήθειε. Και αν δεν ξέρει καλά τι αλήθειε, προκειμένου να πει υποθέσει, ή να αρχίσει να πει εγώ νομίζω και εγώ νομίζω και εγώ νομίζω, κράτησε τα νομίσματά σου και άφησε να μιλήσει ο Χριστό. παιδάκι μου δεν ξέρω συγγνώμη δεν τα ξέρω καλά τα πράγματα δεν τα κατέχω δεν τα κατέχω Πήγε να σε ένα πνευματικό να πάει να συνειδηθείς δεν τα κατέχω <συγνώμη> θα βρούμε πολλούς στην άλλη ζωή που θα μας δείξουν με το δάχτυλο ενώπιον του Κυρίου και θα Κύριε αυτός ο πατέρας αυτή η μάνα μου έμαθε τα ψέματα αυτά εγώ δεν τα ήξερα τα παιδιά σας τα ίδια θα σας εντακτυλοδεικτήσουν ενώπιον του Κυρίου. Θα σας δείτε τα μάλλον. Τα παιδιά σας θα σας δείξουν. Μάρτης πιστός ούψελθετε. Τι λέει παρακατώ όμως. Είναι μια μια λέξη φοβερή. Ε, δε ψευδή μάρτης άδικος ο ασεβής λέει τι κάνει αυτός είναι ο άδικος Εκεί ε, ψευδή τι σημαίνει μαγειρεύει μαγειρεύει στο μυαλό του τι ψέμα θα του φώ τώρα. πρέπει να τους πω κάποιο ψέμα αυτό κάνουν οι κυβερνήτε μας. Οι κυβερνήτε μα δεν το κάνουν. Πριν ανέβουν εκεί πέρα, εκεί πέρα στα βάθρα που ανεβαίνουν και φωνάζουν, σκέπτονται από πρωί. Τι ψέμα θα του πω τώρα. Πρέπει κάτι να του πω. Πρέπει να πάρω ψήφου τώρα. Πρέπει να πάρω ψήφου. Αφού πρέπει να πάρω ψήφου, οι άνθρωποι να του πω την αλήθεια, σα ερωτώ. Σα ερωτώ. Σας ερωτώ. Αν έργενε ένας υποψήφιος δήμαρχος εδώ και έλεγε, έλεγε θα καταργήσω το καρναβάλι. Δεν θα έπαιρνε ούτε της γυναίκας με σε ψήφο. Σας το λέω. ποιο πολιτικός, πολιτικός θα ζητούσε εδώ πέρα να βγει δήμαρχος και θα είχε ως πρώτο μέλημά του να καταργήσει το καρναβάλι. Ούτε ένας, ούτε στον ύπνο σας αυτό Δεν θα το δείτε Ούτε, στο, ούτε το, το, το, το, το γλυκύδρο όνειρό σα Δεν θα είναι αυτό Δεν θα υπάρχει τέτοιο όνειρο στη ζωή σα. Ούτε ψέματα Γιατί όλοι είμαστε μάρτυρες ψευδείς Είμαστε μάρτυρες άδικοι Όλοι Ποιος να πάει Ποιος, ποιος δεσπότης να δολμήσει να πει αλήθεια Ποιο η διδανειδικά να ναι. Το ζακίνητο εκείνο που έλεγε τις, τελε, εκείνα τα άθλια πράγματα που έλεγε κάποτε. Το πήραν μέσα, εκεί στο δικαστήριο. Δήθεν, άντε δεν έκανε και τίποτα άλλο Ψέματα. Ψέματα, ψέματα, ψέματα. Τα χοντροειδέστερα ψέματα θα τα ακούσετε από την Εκκλησία. Από του ανθρώπου τη Εκκλησία. Είδα τι είπατε, Ακούστε να φρίξετε. Απόφασης παρακαλώ, συνόδου, συνόδου, φρίξον ήλιο, φρίξον ήλιο και στένατσον η γη. Γιατί κάτι τέτοιο θα ζήσουμε. Σταυρώνεται ο Κύριος. Μην αχολήσετε, άμα δείτε πάλι να σπάνε πέτρες, να ανοίγουν τάφη, να σκοτιστεί ο ήλιος, εκεί θα κατατήσουμε. Τι απόφαση συνόδου, τι είπε, τι είπε. Πώς κουκουλώσαν τους βρωμιάριδες, τους ομοφυλόφιλους γιατί είναι ο γιωμάτω πάνω. Γιωμάτο παπάδες, ζεσποτάδες, είναι γιωμάτο τέτοιοι. Γιωμάτο είναι. Τι είπανε, τι είπανε, ξέρεις τι είπανε, τι είπανε. Ποια ομοφυλοφιλία. Τι μας νοιάζει μας λέει, τι μας νοιάζει. τι μας νοιάζει. Είναι προσωπικό δεδομένο λέει. Ο καθένας είναι, είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Και οι, κανον, και οι κανόνες της εκκλησίας; Περίπτωση Ακριβώς. Είδες, η ψευδοί, μάρτις άδικος. Τι σημαίνει εκεί, ψευδοί, πιάνε, ψάξαν τα μυαλά τους, τα βρομερά μυαλά τους, τα βάλανε κάτω, σκαρφιστήκαν, πώς θα τους κουκουλώσουμε τώρα. Πώς θα τους κουκουλώσουμε, ψάξαν, ψάξαν, ψάξαν, ψάξαν, Είναι προσωπικό το κάνουμε. Συνεχίστε τι βρωμαδουλίες σας. Συνεχίστε, μπράβο σας. Να, η αλήθεια πια είναι. Η αλήθεια είναι Αγία γραφή. Αλλά ε, ο ανθρώπινος κορμός της Εκκλησίας είναι δυστυχώς άπιος. Ψέματα, ψέματα, ψέματα, ψέματα. Ατελείωτα ψέματα. Γι' αυτό σας είπα μην εμπιστεύεστε κανένα. πείσεις εσύ εγώ είμαι σα το λέω και πάλι εγώ λέω την αλήθεια εγώ λέω την αλήθεια αυτό σας το λέω για να μην πω βαλήτερη κουβέντα γιατί θα φάω κανόνα με τα το ξέρω το είχα ξαναπεί κάποτε και μου βάλει κανόνα δεν το να το ξαναπώ εδώ όμως ακούσει την αλήθεια Έχετε αυτό το ευτύχημα, εδώ ακούτε την αλήθεια. Βλέπετε, με την αγιαγραφή σα ομιλώ, το, το πιδάλιο χρησιμοποιώ, εδώ θα ακούσει αλήθεια. Έστω κι αν σε με εγώ προσωπικά, ο Τιμόθεος. Έστω κι αν σε προσωπικά. Εδώ θα ακούσει την αλήθεια. μάρτυς πιστός, ου Ξέρετε υπήρχε παλιά ένα λόγιο. «Χίλοι ιερέως» έλεγαν παλιά, «και αρχιερέως ου Σήμερα ξέρετε τι λένε οι παπάτες μεταξύ τους; Εγώ θα σα ξέρετε, θα τα ξεμπροστιάσω όλα. Ξέρετε τι λένε οι παπάδες; Χίλιεραίος και αρχιεραίος. Ωουου, ψεύδονται, ψεύδονται, ψεύδονται. Δυστυχώς. Αν ακούσεις τίποτα αντίθετο από αυτά, στο ξαναλέω. Στο ξαναλέω. Ίσως ακούγεται εγωιστικό. Ο Θεός να με λέει, ξέρει πώς μιλάω. Ξέρει πώς μιλάω. Αυτά όμως που ακούω εδώ είναι αλήθεια. Και η αλήθεια τουλάχιστον συνειδητά θα βγαίνει από το στόμα μου όσο τα μυαλά μου τα έχουν στη θέση του. Συνεχίζουμε τον επόμενο στίχο. Ζητήσει σοφίαν παρακακή και όχι ευρύσει αίσθησης δε παραφρονήμις ευχαιρείς. Πού πας λέει να ζητήσει να μάθεις σοφία Θεού πού στους κακούς πας να σου πούν αλήθειες οι κακοί Πας να την αλήθεια από τη χαρτορίθρα, από την καφετζού από το μέλιο ε από εκεί πάω την αλήθεια από τη ζεματιάστρα πάω να την αλήθεια <κυρίζει> κατάδια αδελφοί μου κατάδια κατάδια κατάδια πήγα σε ένα χωριό να ξομολογήσω και ήρθε κάποιο εκεί, του λέω, μόνο να κοινοήσω, να κοινωγήσω. Τι έχεις. ξαμάτιαζε. Έλατε; Όλες όλε θα έχετε βρωμίσει τα χεράκια σα φαίνεται με αυτή τη δουλειά. Και αυτό είναι, ξέρετε, μορφή διαμονισμού, είναι αυτή, σατανισμό. Ξαματιάζουν, του λέμε, ξαματιάζει. Τι λες μου λέει παπά Του λέμε τις αματιάσεις. Η εκκλησία μας του λέω έχει Έχει συγκεκριμένε συγκεκριμένες να πας Ότι όποιος σου έρχεται εκεί πέρα Να το στείλει στο παπά να το ξαματιάσεις Τι μου λες παπά λέει Ο παπάς ο ίδιος έρχεται και το ξαματιάζεις το παιδί του Πανάκη, Έλα παναγγεία Ο παπάς Ο παπάς του λέει ο παπάς να κλάφτε, αδελφοί μου. Ο παπά για φαντάσου κατάπτωση παπά, ε, κατάτημα, να του έχει δώσει ο Κύριος την εξουσία του δεσμί και λύει, να του έχει δώσει ο Κύριος όλη της εξουσίας επί της γης, να διανέμει ο Κύριος, ο παπάς, ο παπά αυτός παπάς, έχει τη χάρη από τον Κύριο να δίνει τα ελαίη του Θεού και η αγάπη του Θεού και πατρός και η μεταπάντων ημών. Ο, ο παπάς τη δίνει εκείνη τώρα, τη, τη χάρη του Θεού και φαντάζω αυτό ο παπάς, αυτός ο παπάς αυτό το κάθαρμα που πήγε για να τσεπώσει μόνο για να φάει και τίποτε άλλο, Αυτό ο παπάς να φτάνει το κατάντημα ποιο, να πηγαίνει το παιδί να το ξεμαθιάσει, Μα μαμά σου έρχεται το αίμα στο κεφάλι. Σου το αίμα στο κεφάλι. Πού πας παπά, δεν έχεις την αλήθεια στα χέρια σου. δεν έχεις το Ευαγγέλιο, δεν έχεις τους κανόνες της Εκκλησίας, δεν έχεις τα μυστήρια της Εκκλησίας, να πεις στο παιδί σου να αγωνατήσει χάμο, να το διαβάσεις την αυγή, να ξεματιαστεί, τι άλλο καλύτερο, μια κέψω, μια κέψω. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχει μάτια μα υπάρχει και παραυπάρχει. Άρα πώ θα το λύσεις? Ζητήσει σοφίαν παρακακή και ουχευρίσει. Πήγε να σου ψεματιάσει το παιδί, δεν στο ξεμάτιασε. Είδατε τι λένε, το λένε μόνοι του. Ματιάζουμε λέει, ματιάζουμε. Και πάει εκεί ο σατανάς τον κοροϊδεύει όταν μπαίνει μέσα στη τζεματιάστρα του περνάει προσωρινά, φεύγει ο διάβολο, βγαίνει με, με, με, μετά από μια ώρα, πάλι ξαναματιάζει. Πάλι στην τζεματιάστρα αυτή τη δουλειά θα κάνει. Εκκλησία με το πει. Εκκλησία με το πει. Παπά μην του πεις. Πετραχύλι μην ακούσει. Πετραχύλι είπα. Πετραχύλι. Γιατί εσείς βλέπετε τη μόνη του παπά. Κανονικά πρέπει να βλέπει το Πετραχύλι. Γιατί εκείνο το Πετραχύλι είναι ο Κύριος. Κάποτε το ξέρει εδώ ο Γεράσιμος. Κάποτε όταν έγινε παπάς Λέει ένα άγιο γέροντα επάνω στο όρο, εκκυμίθη τώρα. Όταν πρώτο έγινε παπά Άγιο, άγιο άνθρωπο. Και πήγε να κάνει λέει, την πρώτη λειτουργία, βγαίνει έξω να ευλογήσει, ειρήνη πάση, και βλέπει και τον γερουντά το του από Πέντε έτσι άτομα με στη λυσίδα ήταν και ο γερουντά του μέσα. Και λέει: Ποτροπεί, λέει μέσα μου, Εγώ θα ευλογήσω τον γερουντά μου, γιατί τόσα χρόνια με ευλογούσε αυτό και εγώ σήμερα θα τον ευλογήσω και ακούει φωνή από το πετραχύλι του δεν ευλογάς εσύ εγώ ευλογάω καταλαβαίνεις τι είναι εκείνο που βάζει ο παπάς εδώ στο λαιμό του ε εκείνο που σου, κάτω από το οποίο θα σου συγχωρετούν οι αμαρτίες σου με αυτό το πετραχύλι δεν γίνεται τίποτα στην εκκλησία χωρίς αυτό το πετραχύλι η λειτουργία με το πετραχίλι. πως μπορεί το θελώνει τα άλλα δηλαδή που φοράμε να βρεθεί σε ένα πόλεμο ο παπάς να μην έχει, να μην μπορεί να ντυθεί πλήρω, να μην βάλει ούτε επιμάνικα αυτά που φάζονται στα χέρια μας, ούτε τα άλλα με μόνο το πετραχήλι γίνεται η λειτουργία το πετραχήλι, το θαυματουργό πετραχήλι το στόμα του Θεού ο ίδιος ο Κύριος και αν σου λέει ο παπάς πάει και το παιδί του αν το πάει και το παιδί του αν Τι να πει, τι να πούμε, αδελφοί μου, για κλάματα. Καταστάσεις για κλάματα, άξιες δακρύων. Ζητήσει Σοφία, αν παρακακείς, και ούχε βρήσεις. Πού πήγες να ζητήσεις τη Σοφία? Πού πήγες να ζητήσεις, να σου πούνε μια γνώμη, στη τηλεόραση? Πού, σε αυτές τις ξεύγλωτες εκεί πέρα, τις μισόβδιτες, αυτές πήγες να σου λύσουν τα προβλήματά σου, τα υπαρξιακά σου προβλήματα, Αυτέ εκεί τα ανέθεσε. Ή ακού εκεί πέρα ότι κάποιοι δεν καταλαβαίνει. Κλεί λέω, τηλεόραση, το έχω πει τόσε φορέ. Τι γίνεται με τα θάνατο, θα μα το πει, λέει η δρούσα, η δρούσα. Ναι. Μετά Παναγία. Μα πει η δρούσα, θα μα πει ο Θριανταφυλόπουλο τι γίνεται μετά το θάνατο. Έλα Παναγία, μα δεν μα το είπε ο κύριο. Δεν μα το είπε ο κύριο. Δεν μα τα λέει καλά ο Χριστό. Τι θα μου στο το λύσει το πρόβλημα, θα το και μεθόμαστε. Α, τι ωραία που τα λέει. Καταλαβαίνετε τα χάλια μας. Ζητήσεις Σοφία. Ψάχνει να βρεις τη Σοφία. Πού τη ζητάς, μωρίς τη Σοφία. Τράβα να τη ζητήσουμε στην Εκκλησία. Τράβα να γονατίσεις εκεί έναν παπαδάκο. Τράβα πρώτα πρώτα ξεβρωμήσει η ψυχή σου μέσα από τα πάθη σου και από όλες τις αμαρτίες σου. Πάλε το κεφάλι κάτω και πέσε Κύριε τι έλεγαν οι προφήτες, τη βάση τι έλεγε ο προφήτες «Λάλι Κύριε και ο δούλος σου ακούει» «Εσύ πες μου» «Διδαξών με τα δικαιωματά σου» «Διδαξών με τα δικαιωματά σου» «Πού θα στα διδάξει ο Κύριος τα δικαιωματά του» «Συνεξαμολόγηση» «Εκεί θα μιλήσει το φνεύμα του Άγιου» το πνεύμα του είπε ο Κύριος «Ο κόσμος είναι στην πονηριά» για να να αναστρέψει με τον κόσμο για να κοιτάξεις πιο πνευματικά τα πράγματα Φύγε από τον κόσμο κάποτε λέγει όταν ο Ιερεμίας ο προφήτης τον κάλεσε ο Κύριος τον κάνει προφήτη ήταν νεότατος ο Ιερεμίας όταν έγινε προφήτης ήταν 17 χρονό παιδί και τον διάλεξε ο Κύριος του μίλησε του λέει από εδώ, και είστε, από εδώ και πέρα θα είσαι εσύ που θα προφυτεύει το όνομά μου. Κύριε, του λέει. Ήταν καθαρό παιδί, βέβαια, πολύ καλό παιδί. Ε, κύριε, κύριε, εγώ, εγώ να είμαι μικρός θα μην κοραϊδεύω, θα με βαράνε. Φοβάσαι. εγώ. Δεν πειράζει και ξύλο, θα φά, αλλά είμαι εγώ κοντά σου. Και πραγματικά, του έλεγε, όπου πήγαινε, του έλεγε. Εγώ θα σας πω την αλήθεια. ότι μου λέει ο Κύριος. Αυτό το είχε πει ο Κύριος. Εσύ θα λες μόνο τα λόγια μου, τίποτε άλλο. Τα λόγια μου! Ναι, ναι, Κύριο, λέει, ό,τι μου πεις εσύ. Και του λέγανε εκεί, λέει, οι άρχοντες που πήγαινε. Πες, έλεγε, κάνα ψέμα, ρε. Θα σε, θα σε λιώσω στο ξύλο. Πες, κάνα λίγο παραπέρα. Να με πεθάνετε εδώ, εγώ, αυτή την εντολία έχω τον Κύριο. Θα λέω πάντα την αγή. Γιατί υπέφεραν οι αγιοί μάρτυρε, αδελφοί μου, γιατί είπα την αλήθεια. Έλεγε ο Διοκριντιανό: Αληθινό Θεό είναι ο Δία, όχι είναι ο Χριστό. Πώ θα το κάνουμε, αυτό είναι ο Αληθινό. Όχι. Θα σου σώξω, σώξω, δεν πειράζει. Ένα λιγότερο. Τι κάνανε αυτοί επάνω, που είπαν και προηγουμένω, θυσιάσαν την αλήθεια χάρη των θρόνων ας πάνε αρωτήσουν τον Ιερό Χρυσόστομο που το γιορτάζαμε προχτές που θυσίασε το θρόνο χάρη της αληθείας γιατί αυτά έχουν υποσχεθεί ενώπιον του Κυρίου. όλοι τους, όλοι τους αυτοί πώ είναι πάνε χάρη της αληθείας θα τον θυσιάσουν τον θρόνο και αυτό έκανε και ο Γρηγόριος ο θεολόγος μεγάλη μορφή όταν η Αριανή εκεί πέρα τον απειλούσε ο δεν αλλάζω. Δεν αλλάζω. Ποιο το θρόνο. Πάρτε το το θρόνο. Πάρτε το δεν πειράζω. Καλό γερος. Έφυγε σε μοναστήρι. Τι έρθει κάνω από τη δόξα. Να μου λείπει η δόξα. Αν ήρθα να προδώσω την αρχή μου, τις αρχές μου, να μου λείπει η δόξα. Δεν πρόκειται. Ιστούτο γενιέγει με, λέει ο κύριο, ή να μαρτυρήσω την αλήθεια. Αλλιεμονό μα και τρισαλλιεμονό μα, άμα έχουμε άλλε βλέψεις όπω αυτοί επάνω. Όχι όλοι, υπάρχουν οι εξαιρέσει, πάντοτε οι ευλογημένε εξαιρέσει, αλλά είναι λίγοι. Ζητήσει σοφίαν παρακακή και ουχευρίσει. Και τι λέει παρακάτω. Αίσθηση δε παραφρονίμη ευχερή. Θε να μάθει σωστά, λέει τα πράγματα. Πού θα πας πήγαινε στον Άγιο άνθρωπο, στο φρόνιμο, το σύνετο πήγαινε στον Πατρέα να σου πει. Αυτός που καταλαβαίνει ευχαιρείς λέει, έχει αίσθηση ευχαιρεί. Καταλαβαίνει αμέσως τον Κύριο Πάνω, το του μιλάει. Εκείνος σου πει την αλήθεια. Θα δει Πορφύριο, θα σου πει την αλήθεια. Ο πνευματικός σου θα σου πει την αλήθεια. Γιατί του μιλάει Πνεύμα Άγιο. Αφήστε το, δεν πειράζει. Ο πνευματικός θα σου πει την αλήθεια γιατί αυτό είναι το στόμα του Θεού για σένα. Αυτός ο πνευματικός έχει την αλήθεια. Επιστέψου τον. Δεν τον εμπιστέψου. Θέλεις να κάνεις το κεφαλίο σου. Θα το βαρέσεις το κεφάλι στον τείχο να το σπάσεις. Θυμήσου αυτό που σου λέω. Θα παίρνει χώρα και θα παράς το κεφάλι στον τείχο και θα λες γιατί να μην τον ακούσουν. Άκουσε το πνευματικό σου μέχρι τελευταία λεπτομέρεια και καλά να την εξομολόγηση να ακούσεις με ακρίβεια ό,τι θα σου πει και ό,τι σου πει με ακρίβεια εκείνο να πάει να κάνεις δεν υπάρχει αδερφοί μου αλήθεια πουθενά άλλου πέρα από την εξομολόγηση ούτε μεταξύ σας να συζητάτε ούτε μεταξύ σας Εκεί μέσα θα το πείσει, στο πνευματικό. Θα πάει πνευματικό, στο πνευματικό, το εξομολογητήριο. Εκεί Εγώ πε του αυτό ξέρω, εγώ αυτό ξέρω, αυτό άκουσα στο κήρυγμα Αλλά για σένα η αλήθεια είναι ο πνευματικό σου. Πήγαινε εκεί πέρα και κανονιστείτε. Ζητήσει, πω είναι εδώ, σοφία και ούκε βρίσει. Έστηση δε παραφρονήμη αγαθία. Πήγαινε στον Άγιο να σου πει τι πρέπει να κάνει και δεν πιάνει στη μία «Τι σου πέτει σου τη σου Εκείνη εκείνης της είπε ή εκείνη είναι». «Εκείνη της είπε για εκείνη «Για σένα είναι άλλο φαρμάκο». Ο καθένας παίρνει το φαρμακό του τη εξομολόγηση. Δεν σημαίνει ότι ό,τι είπες ισχύει και για σένα. Άλλοι εκείνοι, άλλοι εσύ. Άλλος εσύ, άλλος εκείνος. Αυτά αγαπητοί μου αδελφοί και σταματάμε εδώ στους δύο αυτούς τοίχου, και αν θέλει ο Κύριος το ερχόμενο Σάββατο και πάλι δεν νομίζω να είναι καμιά μεγάλη ορτή, όχι. Το ερχόμενο Σάββατο λοιπόν 24 του μηνός και πάλι εδώ για τη συνέχεια των κηρυμάτων. Και καλή σαρακοστή σας έχω.